Από εκείνη τη στιγμή, μπορεί να πει κανεί, η πανούκλα έγινε υπόθεση όλων μας. Μέχρι τότε, παρά την έκπληξη και την ανησυχία που είχαν προκαλέσει αυτά τα παράδοξα γεγονότα, καθένας από τους συμπολίτε μας συνέχιζε τις ασχολίες του όπως μπορούσε από τη συνηθισμένη του θέση. Και χωρίς αμφιβολία, αυτό θα συνεχιζόταν. Όμω, από τη στιγμή που έκλεισαν οι πύλε. Κατάλαβαν όλοι και ο ίδιος ο αφιγητής ότι ήταν χωμένοι στο ίδιο σακί και ότι θα έπρεπε να το πάρουν απόφαση. Έτσι, λόγου χάρη, ένα συνέστημα τόσο προσωπικό όσο αυτό που προκαλεί ο χωρισμός από ένα αγαπημένο πρόσωπο έγινε ξαφνικά από τις πρώτες και όλες εβδομάδες το συνέστημα ενός ολόκληρου λαού και μαζί με το φόβο το κυριότερο μαρτύριο τούτης τη μακρόχρονη εξορίας. Πραγματικά Μια από τις πιο αξιοσημείωτες συνέπειες Του κλεισίματος των πυλών Ήταν ο αναπάντεχος χωρισμός Ανθρώπων εντελώς απροετοίμαστον για κάτι τέτοιο Μητέρες και παιδιά Σύζυγοι και έραστές, Που πριν από λίγε μέρες Είχαν πιστέψει σε ένα πρόσκυρο χωρισμό Που είχαν αγκαλιαστεί Στην πλατφόρμα του σταθμού μας με δυο-τρεις συμβουλές, σίγουροι πως τα ξαναβλεπαν ο ένας τον άλλον σε μερικές μέρες ή το πολύ σε μερικές δομάδες, βυθισμένοι όπως ήταν στην ανόητη ανθρώπινη εμπιστοσύνη, χωρίς σχεδόν αυτός ο χωρισμός να τους αποσπάσει από τις συνηθισμένες ασχολίες τους, είδαν μόνο μια πως είχαν απομακρυνθεί οριστικά και πως εμποδίζονταν να ξανασμίξουν ή να επικοινωνήσουν. Γιατί το κλείσιμο είχε γίνει λίγες ώρε πριν δημοσιευθεί η διαταγή της νομαρχίας και φυσικά ήταν αδύνατον να ληφθούν υπόψη με περιπτώσεις. Μπορεί να πει κανείς πως αυτή η απότομη εισβολή της αρρώστιας είχε σαν πρώτο αποτέλεσμα να υποχρεώσει τους συμπολίτε μας να ενεργούν σαν να μην είχαν προσωπικά συναισθήματα. Τις πρώτες ώρες της μέρας που άρχισε να ισχύει η διαταγή η νομαρχία πολιορκήθηκε από πλήθος ανθρώπων που άλλοι από το τηλέφωνο και άλλοι πηγαίνοντα στα γραφεία ζήτουσαν πληροφορίες ή εξέθεταν περιπτώσεις το ίδιο ενδιαφέρουσες και ταυτόχρονα το ίδιο αδύνατο να εξεταστούν. Στην πραγματικότητα χρειάστηκε να περάσουν αρκετές μέρες για να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν σήκωνε συμβιβασμού και ότι οι λέξεις, «συναλλαγή», «χάρη» η εξαίρεση, δεν είχαν πια νόημα. Ακόμα και αυτή τη μικρή ικανοποίηση της αλληλογραφίας μας την αρνήθηκαν. Πραγματικά, από τη μια μεριά, η πόλη δεν συνδεόταν πια με την υπόλοιπη χώρα με τα συνηθισμένα συγκοινωνίακα μέσα και από την άλλη μια νέα απόφαση απαγόρευε κάθε αλληλογραφία για να μην γίνουν τα γράμματα φορείς Στην αρχή, μερικοί προνομιούχοι κατάφεραν να συνεννοηθούν στις πύλες της πόλης με τους φρουρούς και να στείλουν μηνύματα στον εξωκόσμο. Όμως αυτό έγινε τις πρώτες μέρες της επιδημίας, τότε που οι φρουροί το έβρισκαν φυσικό να υποχωρούν όταν κυριεύονταν από αισθήματα συμπόνια. Σε λίγο, όμως, όταν και οι ίδιοι φρουροί βεβαιώθηκαν για τη σοβαρότητα της κατάστασης, αρνούνταν να αναλάβουν ευθύνες που δεν μπορούσαν να προβλέψουν τη βαρύτητά τους. Τα υπεραστικά τηλεφωνήματα που είχαν επιτραπεί στην αρχή προκάλεσαν τόση υπερφόρτωση στις γραμμές και τέτοιο συνοστισμό στους τηλεφωνικούς ταλάμους, ώστε απαγορεύτηκαν ολότελα για μερικές μέρες και ύστερα περιορίστηκαν αυστήρα στις λεγόμενες επίγουσες περιπτώσεις, όπως είναι ο θάνατος, η γέννηση και ο γάμος. Μοναδική μας παρηγοριά έμειναν τότε τα τηλεγραφήματα. Πλάσματα που τα ένωναν ο νους, τα αισθήματα και η σάρκα, βρέθηκαν στην ανάγκη να αναζητούν τα σημάδια αυτής της παλιάς επικοινωνίας ανάμεσα στα κεφαλαία γράμματα ενός τηλεγραφήματος των 10 λέξεων. Και καθώς τα αλήθεια, οι τύποι που μπορεί να χρησιμοποιήσεις ένα τηλεγράφημα κανείς, εξαντλούνται γρήγορα, μακροχρόνιες συμβιώσεις ή οδυνηρά πάθη συνοψίζονταν βιαστικά σε μια περιοδική ανταλλαγή προκατασκευασμένων φράσεων, όπως «Είμαι καλά, σε σκέφτομαι, φιλιά». Μερικοί από εμάς ωστόσο επέμεναν να γράφουν και για να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο, μηχανεύονταν χίλιους δυο συνδυασμού που τελικά αποδεικνύονταν πάντα το ίδιο χειμερική. Κι αν, παρόλα αυτά, μερικά από τα μέσα που είχαμε επινοήσει πετύχαιναν και πάλι δεν το μαθαίναμε γιατί δεν παίρναμε καμιά απάντηση. Έτσι, για ολόκληρες εβδομάδες είμαστε αναγκασμένοι να ξαναρχίζουμε αδιάκοπα το ίδιο γράμμα, να αντιγράφουμε τις ίδιες πληροφορίες και τα ίδια μηνύματα τόσο, που ύστερα από λίγο καιρό οι λέξεις που στην αρχή έβγαιναν από την καρδιά μας έχαναν πια το νόημά του. Τις αντιγράφαμε τότε μηχανικά, προσπαθώντας με αυτές τις νεκρές φράσεις να δώσουμε σημάδια τη δύσκολη ζωή μας. Και στο τέλος προτιμούσαμε το συμβατικό μήνυμα του τηλεγραφήματος από αυτόν τον στήρο και πεισματάρικο μονόλογο από αυτή την άγωνη συνομιλία με ένα τείχο. Σε λίγες μέρες όμως, όταν φάνηκε πια καθαρά ότι δεν θα μπορούσε να βγει κανείς από την πόλη μας, μας ήρθε η ιδέα να ρωτήσουμε αν μπορούσε να επιτραπεί η επιστροφή εκείνων που είχαν φύγει πριν από την επιδημία. Ύστερα από μερικές μέρες σκέψεων, η νομαρχία απάντησε καταφατικά. Διευκρίνησε όμως πως σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να ξαναβγούν από την πόλη όσοι θα επέστρεφαν. Και πώς, ενώ ήταν όλοι ελεύθεροι να γυρίσουν, δεν θα ήταν ελεύθεροι να ξαναφύγουν. Και εδώ ακόμα, μερικές οικογένειες, ελάχιστες είναι αλήθεια, πήραν επιπόλαια την κατάσταση. Και βάζοντας πάνω από κάθε φρόνηση την επιθυμία να ξαναδούν τους δικούς τους, τους κάλεσαν να υποφεληθούν από την ευκαιρία. Πολύ σύντομα όμως, οι εχμάλωτοι της πανούκλα κατάλαβαν σε τι κίνδυνο έβαζαν τους δικού του και υποτάχτηκαν στη θλίψη του χωρισμού. Στη χειρότερη περίοδο της αρρώστια δεν παρατηρήθηκε παρά μία μόνο που τα ανθρώπινα αισθήματα υπήρξαν πιο ισχυρά από το φόβο ενός μαρτυρικού θανάτου. Δεν επρόκειτο, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανεί για δύο εραστές, που το πάθος έριγνε τον ένα στην αγκαλιά του άλλου αψηφώντας το μαρτύριο. Επρόκειτο απλώς για τον γέρο γιατρό Καστέλ, και τη γυναίκα του, που ήταν παντρεμένη πολλά χρόνια. Η κυρία Καστέλ, μερικές μέρες πριν εκδηλωθεί η επιθυμία, είχε πάει σε μια γειτονική πόλη. Δεν επρόκειτο καν για ένα από τα ζευγάρια που προσφέρουν στον κόσμο το παράδειγμα μιας υποδειγματική ευτυχίας. Και ο αφηγητής είναι σε θέση να πει ότι πιθανότατα αυτοί οι σύζυγοι δεν ήταν σίγουροι μέχρι τότε πως ήταν ευχαριστημένοι από την ένωσή του. Όμω, αυτός ο απότομος και παρατεταμένος χωρισμό τους έδωσε τη βεβαιότητα ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν ο ένας μακριά από τον άλλον και ότι μπροστά σε αυτή την αλήθεια που τους αποκαλύφθηκε ξαφνικά η πανούκλα ήταν κάτι το ασήμαντο. <Κι> αυτή ήταν μια εξαίρεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις φάνηκε καθαρά ότι ο χωρισμό δεν θα τελείωνε παρά μαζί με την επιδημία. Και για όλους μας το αίσθημα που κυριαρχούσε στη ζωή μας και που νομίζαμε πως το ξέρουμε καλά, έπαιρνε μια καινούργια μορφή. Σύζυγοι και Εραστές, που είχαν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη συντροφό του, ανακάλυψαν τώρα πως ζήλευαν. Άνθρωποι που δεν έπαιρναν τον έρωτα στα σοβαρά, ξανά μια σταθερότητα. Γη, που είχαν ζήσει κοντά στη μητέρα τους, χωρίς σχεδόν να την κοιτάζουν, συγκέντρωναν τώρα όλη τους την ανησυχία και τις τύψεις, σε μια ρητήδα του προσώπου της, που στύχιωνε τη θύμησή του. <Τι> Αυτός ο απότομος, ο δίχως προήμιο και με απρόβλεπτο μέλλον χωρισμός, μας άφηνε σαν χαμένους, ανήμπορους να αντιδράσουμε στην ανάμνηση αυτής της τόσο κοντινής και τόσο μακρινής κιόλας παρουσίας, που απασχολούσε τώρα τις μέρες μας. Στην πραγματικότητα υποφέραμε δυο φορές πρώτα από το δικό μας πόρνο και έπειτα από τον πόνο που φανταζόμαστε πως ένιωθαν οι απόντες, γιος, σύζυγος, ιερωμένοι. Σε άλλους καιρούς βέβαια, οι συμπολίτες μας θα είχαν βρει κάποια διέξοδο σε μια ζωή πιο εξωτερική και πιο δραστήρια. Αλλά η πανούκλα τους έκανε νοθρούς, καταδικασμένους να γυροφέρνουν μέσα στη σκηθροπή του πόλη, και να μπλέκονται κάθε μέρα και πιο πολύ... στα απατηλά παιχνίδια της ανάμνησης. Γιατί στη διάρκεια των άσκοπων περιπάτων τους... περνούσαν πάντα αναγκαστικά από τους ίδιους δρόμους. Και τις περισσότερες φορές σε μια τόσο μικρή πόλη... αυτοί οι δρόμοι ήταν ακριβώς οι ίδιοι... όπου είχαν περπατήσει μαζί με εκείνον που έλειπε. Έτσι, το πρώτο πράγμα που έφερε η Πανούκλα στους συμπολίτε μας... Ήταν η εξορία. Και ο αφηγητής είναι βέβαιος ότι μπορεί να γράψει εδώ, εξ όλων, αυτό που δοκίμασε ο ίδιος τότε, αφού το δοκίμασε ταυτόχρονα με πολλούς συμπολίτες μας. <Και> Γιατί ακριβώς η αίσθηση της εξορίας ήταν εκείνο το κενό που κουβαλούσαμε συνέχεια μέσα μας, αυτή η συγκεκριμένη συγκίνηση, η παράλογη επιθυμία να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν ή αντίθετα, να κάνουμε το χρόνο να κυλήσει πιο γρήγορα. Αυτά τα πυρωμένα βέλη της μνήμης. Και αν καμιά φορά αφήναμε να μας παρασύρει η φαντασία και νομίζαμε πως ακούγαμε στην πόρτα το κουδούνισμα του γυρισμού ή ένα γνώριμο βήμα στη σκάλα, αν κάτι τέτοιες στιγμές δεχόμαστε να ξεχάσουμε ότι τα τρένα ήταν ακινητοποιημένα, αν κανονίζαμε να μένουμε στο σπίτι μας την ώρα που κανονικά ένας ταξιδιώτης που θα ερχόταν με το βραδινό εξπρες θα μπορούσε να φτάσει στη συνοικία μας, φυσικά, αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούσαν να διαρκέσουν. Ερχόταν πάντα μια στιγμή που βλέπαμε καθαρά ότι τα τρένα δεν έρχονταν. Και καταλαβαίναμε τότε ότι ο χωρισμός μας ήταν γραφτό να κρατήσει πολύ και ότι έπρεπε να προσπαθήσουμε να συμβιβαστούμε με το χρόνο. Από εκείνη τη στιγμή, Αποδεχόμαστε τη φυλακή μας, μέναμε με την ανάμνηση του παρελθόντος μας και αν ακόμα μερικοί από μας, ένιωθαν τον πειρασμό να ζήσουν στο μέλλον γρήγορα εγκαταλείπαμε αυτή τη σκέψη, τουλάχιστον όσο τους ήταν δυνατόν νιώθοντας τις πληγές που επιβάλλει στο τέλος η φαντασία σε όσους την εμπιστεύονται.